The δεν δεκτημάκια! Καλησπέρα μην γρήγορω! Καλώ ήλθατε. σε ακόμα ένα επεισόδιο Αφού εδώ, του Timου του Podcast. Του podcast που έχει έρθει να κάνει τι Γιώργο; να ξυπνήσει τον ιρακλί που αρώ και τη μίζου που κρύβουμε μέσα μα μάρι. Ποπό, και με τόση ζέστη υπάρχει τόσο φράδια, χρειαστεί μου. Μπράβο, μπροβο, μπροβο, μπράβο που τα καταφέρνει. Όχι, μπράβο και στου δυο μα και δύο μα τα καταφέρουν. Φυσικά και ναι, απλά εγώ αρχίζω και γιόνα σιγά σιγά. Αλλά Ναι! Γεια όσου είστε και ενούργησα αυτό εδώ το κανάλι, μπορείτε να πάτε να μα ακούσετε. Στο Spotify, στο Apple Podcast, μάλλον αν υπάρχει και στο Google Podcast. Δεν υπάρχει, πρέπει να σταματήσουμε να το λέμε. Εντάξει, αλλά ξέρετε τι. Αυτή τη φορά θα θυμηθώ να πω εγώ ότι μπορούν να πάνε και στο YouTube. Εννοείται πω μπορούν να πάνε και στο YouTube. Καλό θα ήταν να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι στο YouTube για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβαίνει το επεισόδιο. Και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβαίνει το επεισόδιο. Επίση να πούμε ότι μπορείτε να βαθμολογείτε αυτό εδώ το τίμιο το κανάλι που. Στο Spotify και στο Apple Podcast. Γιατί, όπω έχουμε πει, η καλή βαθμολογία βοηθάει τον αλγόριθμο να μα ανεβάζει και χαιρόμαστε πάρα πολύ που μα ανεβάζει. Γενικά, γιατί, γιατί μα αγαπάτε εσεί και μα ακούτε. Και με αυτό εδώ που είπατε μόλι τώρα, θέλω να πω ότι, εάν μα αγαπάτε και μα ακούτε τόσο μα τόσο πολύ, να έρθετε και στο Instagram στην παρέα μα. Να βλέπετε τα νέα αυτού εδώ του podcast. Να μαθαίνετε για τι υποθέσει παραπάνω έτσι, juicy πραγματάκια, δείχνοντάς σα τι εικόνε. Και εννοείται πω μπορείτε να έρχεστε εκεί και να μα στέλνετε τα όμορφα, τα μηνύματα που μας στέλνετε... Ξέρεις τι δεν του έχουμε πει. Τι δεν του έχουμε πει. Πώς λέγόμαστε. Για αυτούς που δεν μας έχουν ξανακούσει. Crime Groupers κάτω παύλα podcast. Απλό. Και Απέριτο. Και κατανοητό. <laughs> Έτσι. Και τελειώνοντα με το self promo μου, να πούμε ότι όσοι θέλετε και έχετε τη δυνατότητα, μπορείτε να πάτε στην πλατφόρμα του Buy Me a Coffee και να μα κεράσετε ένα πολύ δροσερό καφεδάκι. Γιατί, όπω είπαμε, καλοκαίρι. Γάρκελιώνουν τα παιδιά εδώ. Τι εβδομάδα ήταν αυτή που πέρασε. Ό,τι θα το έλεγα και εγώ. Ήταν μια, ε... ναι, μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα, μπορώ να πω. Ήτανε. Ήτανε, ναι. Ενημέρωσέ μα. Ανθρώπινο κρανίο εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Ραχωνίου στη Θάσο. Ναι το είδα και εγώ κάπου αυτό Ναι το έχουν στείλει για εργαστηριακές εξετάσεις για να δουν τι και πως mm -hmm. Όχι ότι πιστεύω ότι θα βρούνε κάτι Πυροσβέστες κλήθηκαν να σβήσουν μια φωτιά σε διαμέρισμα στον κολονό Και μόλις την έβρισαν βρέθηκαν μπροστά σε μια φυτία Οκ. Wow. Ναι. Okay. Στο χώρο διέμενε ένα αλοδαπός ο οποίος έβαλε κατά λάθος φωτιά προσπαθώντας να κάψει Κάτι μέσα στο σπίτι. Mm -hmm. Εννοείται πω όταν ήρθε η πυροσβεστική ο ίδιο εξαφανίστηκε. Mm -hmm. Στο σπίτι, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν. 11,5 κιλά κάνη, 89 κιλά σε κλαδιά και φύλλα δεν δυλείων Έλα ρε Τέσσερι συσκευασίε οι οποίε περιείχαν σπόρια κάνε. Του χάλασε δουλειά. <laughs> και εξοπλισμό κατάλληλο για την καλλιέργεια cannabis. Πόπο Κρίμα. Oh, eh, κρίμα γιατί. Κρίμα γιατί έδωσε πολλά λεφτά για να το κάνει αυτό. Για να χτίσει τη του. Ξέρουμε, δεν ξέρουμε πόσα χρόνια το έκανε. Εντάξει, ρε παιδί μου. Ένα μικρό ναι, Google Search να κάνει, μπορεί να δει πάνω κάτω. Για το πόσο κοστίζουν, ναι. ναι. Α, δεν λέω γι' αυτό. Δεν λέω για το πόσα χρόνια μπορεί να το κάνει. Μπορεί να έχει κάνει απόσβεση το παιδί. Α, ναι. Εγώ δεν πήγε εκεί το μυαλό μου. Εσύ το πήγε να ένα παραπέρα. Ο συγκεκριμένο, λοιπόν, για να πούμε περισσότερε πληροφορίε, για να μην τον βλέπει η γειτονιά, προσπαθούσε να μένει όσο πιο πολύ γίνεται μέσα στο σπίτι. Και για αυτόν τον σκοπό πετούσε τα απορρίμματα του, οτιδήποτε σκουπίδια είχε κτλ. μέσα μορφώνει. σε. Όχι. <χει> μέσα σε κάποιο χώρο στο σπίτι Αχ. Δεν έβγαινε καν έξω Δεν Στη... μύριζε Σίγουρα Δεν ξέρω τι από τα δύο μύριζε περισσότερο Μπορεί το ένα να κάλυπτει την δημιουργία του άλλου αυτό. και να ήταν δέτερο <laughs> <laughs> Δύο αρνήσεις ήσουν μια κατάβαση <laughs> <laughs> Στην προσπάθειά του να κάψει λοιπόν κάτι από αυτά Έβαλε κατά λάθος φωτιά στο σπίτι Και έτσι ήρθε η πυροσβεστική Στον κολονό όμω, ε Εκείνη <laughs> τη μέρα <laughs> Οι γείτονε, ε. ε. Εντάξει. Ε, τσάμπα. Ε, εντάξει. Μυρίσανε κάτι, ρε παιδάκι μου, λίγο παραπάνω. Τσάμπα, τσάμπα. Νεκρό εντοπίστηκε ο Ολλανδό τουρίστα που είχε εξαφανιστεί από τι 9 Αέκτου στη Σάμμο. Τι έχει γίνει με του τουρίστε στα νησιά. Ναι, είναι λίγο περίεργη η φασούλα. Γιατί ως ένας άνδρας, ο συγκεκριμένο ήταν ένα 74χρονο άνδρα, ο οποίο είχε πάει για πεζοπορία σε δύσβατη περιοχή. Και ανακαλύψανε το άψυχο σώμα του σε μια χαραμάδα στην περιοχή Λιμιώνα. Και έρχομαι εγώ και ρωτάω. Ναι. Έχει έρθει σε μια χώρα. Που γενικά ξέρει ότι το καλοκαίρι έχει υψηλά για την εποχή επίπεδα. Ναι. Ειδικά τα τελευταία χρόνια. Ωραία. Ε, όλα τα χρόνια. Εντάξει, ειδικά τα τελευταία χρόνια οι ζέστι έχουν ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρί. Mm -hmm. Ωραία. Αποφασίζει εσύ και για τι δύο περιπτώσει θα mm -hmm. πω, αποφασίζει εσύ να πα ντάλα μεσημέρι σε μια περιοχή την οποία δεν γνωρίζει χωρί κανέναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην οποιαδήποτε δραστηριότητα την οποία θα κάνει. Mm -hmm. Το κίνδυνο τη θερμοκλησία δεν τον έχει σκεφτείτε δηλαδή, μου κάνει τεράστια Εντύπωση. Μου φαίνεται πολύ λογικό, 74 χρονών άνθρωπος να έπαθε θερμοπληξία ενώ ανέβαινε ένα βουνό, ξέρω εγώ. Ναι, δεν είναι μόνο η θερμοπληξία. Η αλήθεια είναι ότι σε ειδικά τα βάση σε... βάση αυτό είναι στις Ούτε μεγάλες σε περιοχέ. Εντάξει, εδώ υποτίθεται ότι πηγαίνουν έμπειροι άνθρωποι, νέοι. Κυρία και... παιδί μου, απλά σου λέω ότι το κομμάτι τη θερμοκρασία αυξάνει ακόμα περισσότερο το σίγουρα, κίνδυνο. Σίγουρα, Ειδικά σε τόσο μεγάλε ηλικίε. Σίγουρα, δεν διαφωνώ. Σου λέω ότι ήταν η χαζουμάρα του ίδιου. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω αλλιώ. Είχαμε κάτι πυροβολισμού σε ένα σούπερ μάρκετ στο Πειραιά Όπου Κούρδο μπήκε σε σούπερ μάρκετ επί τη ακτή Μουτσοπούλου, στο Πασαλιμάνι, και πυροβόλησε και σκότωσε ομοεθνή του. Γιατί. Αρχικά λοιπόν θα σου Πω ότι οι δύο Κούρδοι οι οποίοι μπήκανε μέσα στο κατάστημα ξεκίνησαν να ψωνίζουν, λένε ότι ήταν στην περιοχή εκεί που ήταν το Μανάβικο, πάνω, το όταν ένας άλλος Κούρδος μπήκε στο κατάστημα, έβγαλε ένα όπλο και ξεκίνησε να πυροβολεί εναντίον τους. Ο ένας από τους δύο, αυτό ο οποίο πέθανε, τράβηξε το όπλο για να πυροβολήσει και αυτός, αλλά δεν πρόλαβε, μια και τον βρήκαν οι σφαίρες και πέθανε. Ο δεύτερος από την άλλη τραυματίστηκε πολύ σοβαρά Okay. Από τον πυροβολισμό. Όταν τον πήγανε στο Τζάνιο και πήγε η αστυνομία για να ρωτήσει τι έγινε κτλ., του είπε ότι οι δυο του είχαν σκοτώσει ένα συγγενικό πρόσωπο του δράστη στην Τουρκία. Ναι. Και ότι όλο αυτό ήταν λόγω βεντέτα. Ζευρεπαιδάκι μου, του κυνήγησε μέχρι εδώ πέρα και ήρθε και του εκδικήθηκε με αυτόν τον τρόπο εδώ. Τι φάση. Ε? Πω, πω, αυτό είναι έγκλημα inception. Είναι έγκριμα μέσα στο έγκλημα. Ναι. Και τέλο. Ποιο άλλο πέθανε. Όχι, κανεί άλλο. Πέθανε κάποιο πολύ παλιότερα. Ο Άριο Πάγο για δεύτερη φορά ανέρεσε την απόφαση επί του ελαφρυντικού που είχε χορηγηθεί σε δεύτερο βαθμό στον Κορκονέα τον δολοφόνο του Γρηγορόπουλου. Να θυμίσουμε πω ο Κορκοναία είχε ζητήσει να αποφυλακιστεί και το μεικτό ορκωτό εφετείο Λαμία είχε κάνει δεκτό το αίτημά του, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό του σύνομου βίου, σπάζοντα έτσι τα ισόβια και έτσι κατάφερε να βγει από τη φυλακή την 3η 30 Ιουλίου του 2019. Το ότι του ανέρεσαν αυτή την απόφαση σημαίνει ότι θα πρέπει να ξαναπάει στα δικαστήρια. Και μάλλον θα ισχύουν τα ισόβια. Οπότε υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει πίσω στη φυλακή. Κάτι αντίστοιχο δεν έγινε αυτή την εβδομάδα και με τον Νίκο Μιχαλολιάκο. Ακριβώ, ναι. Ο οποίο αφαίθηκε κι αυτό ελεύθερο. Είχε αφαίθει και... ελεύθερο ναι. πριν από κανένα τρίμηνο, νομίζω. Ναι, νομίζω λίγο πιο, πιο νωρί. Okay, Τέλο πάντων, ναι. ναι. Και είπαν ότι ναι, μάλλον δεν έχει σκεφτεί πολύ καλά όλα αυτά τα οποία έκανε πιο πριν και δεν έχει γίνει σωστό άνθρωπο και καλό άνθρωπο. Οπότε υποψιάζονται ότι μάλλον ξα έστεινε οργανώσει και τέτοια και είπαν να τον ξαναγυρίσουν πίσω στη φυλακή. Uh -huh. Εμένα κάτι μου μυρίζει εδώ, αλλά εντάξει Και μένα αλλά θα μάθουμε περισσότερα μάλλον γι' αυτό στο μέλλον Ε, εδώ θα είμαστε Ρωτώ Εδώ θα είμαστε, συνεχίζω <laughs> να το λέω Αυτά είχα εγώ σαν νέα Αυτά είχα εγώ σαν νέα Αυτά είχα, ξαναγίνω με έφηβος Μπράβο, μπράβο που μας ενημέρωσες για ακόμα μια εβδομάδα Δεν σας κούρασα πολύ Όχι καλά, καθόλου Γιατί θα περάσω... Στα ακρή ανέκδοτα της εβδομάδας Στην ώρα της δροσιάς Έτσι. Έτσι Το τέρας του Λοχνές βγήκε στη σύνταξη Η λίμνη θα παραμείνει κλειστή μέχρι νέο τέρας Ωραίο <laughs> Τι είπε ο Λεωνίδας στον Ξέρξη Τι είπε Ξέρω τι έκανες πέρσι το καλοκαίρι <laughs> <laughs> Και αυτό ήταν ωραίο Πού είσαι κακιά σκάλα Έλα μην τη μαλώνεις Εντάξει. Σου βάζω 9,42. Πολύ Εσείς Εσεί θυμάστε το κάστρο του Τακέση ναι. ή μήπω βλέπατε το κάστρο του Τα <laughs> <Ολίως> <Οχι>, αυτά, αυτά, αυτά. εντάξει. Κρυώσαμε λίγο. Εντάξει. Oh. Ωραίο το κάστρο που τα Πολύ ωραίο. Κρίμα που δεν έχει ξαναγυριστεί. <Οιντάξει> γαμότο. Αυτό και τα παιχνίδια χωρί σύνορα. Και αυτό ήταν ωραίο. Απλά το θυμάμαι πολύ λίγο γιατί το βλέπα πολύ πιτσυρίκη. Ρε ήταν εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Τόσο ωραία παιχνίδια και τόσο νερό. Δηλαδή, εγώ το με φανταζόμουν να είμαι πάνω και να πηγα από το ένα τέτοιο στο άλλο. Καλά, εκείνα τα. μένα μου αρέσαν πάρα πολύ οι δοκιμασίε που κάνανε στο τέλο, τέλο που ήταν μέσα. Με και καλά σε εκείνο το καστράκι, Παύλα λαβείρθο ah. και δεν βλέπανε μπροστά του, αλλά εμεί βλέπαμε που ήταν η έξοδο και φώναζε ο πληρώνεσαι από την άλλη από την άλλη. <laughs> Νομίζω ότι το κάστρο του τα είναι ένα πολύ ωραίο θέμα να το κάνουμε στην εργασία την επόμενη σεζόν. Ή μήπω, τα καθορίθεί. Τα κέσι. Απολίτε. Πριν ακολουθεί όμω <laughs> ναι. να πω ότι εγώ έχω ρεπό και ο Γιώργος έχει φέρει υπόθεση. Και τι υπόθεση έχω φέρει. Υποθεσά. Υπόθεσά. Γεια να δούμε. Μπήκα μάλιστα στη διαδικασία να ρωτήσω και ανθρώπους αυτό είναι που με τρόμαξε ακόμα περισσότερο να ξέρεις Το λοιπόν. Το λοιπόν Είστε έτοιμοι να πάμε σε μια πολύ αγαπημένη δεκαετία Για πάμε Ασχοληθήκαμε με αυτή τη δεκαετία πάρα μα πάρα πολύ Ειδικά νομίζω στη δεύτερη σεζόν mm -hmm. Στο πρώτο μισό Βασικά και λίγο στην πρώτη σεζόν Για πάμε Λοιπόν, πάμε πίσω στο 1991 Α, ιστορική ημερομηνία Εννοείται Ε, βέβαια Γεννηθήκαν δύο απίστευτες ποδκαστες Για πες, για πες <laughs> Μια στιγμή είναι αρκετή για να καταστρέψει τη ζωή 9 ανθρώπων. 9. Όλα ξεκίνησαν το 1991. Τη δεκαετία του 1990 η Ελλάδα βρισκόταν στην καλύτερη φάση τη. Ο κόσμο έβρισκε δουλειέ εύκολα, η ανάπτυξη μονίμω είχε ανωδική πορεία και ο κόσμο διασκέδαζε με την ψυχή του. Ένα από τα γνωστά μπαράκια και στέκη τη τότε εποχή ήταν το Club Negro στην περιοχή Γλίφα, λίγο πιο έξω από τη Χαλκίδα. Για όσου το θυμούνται γιατί πήγαιναν εκεί, τον Νέγκο βρισκόταν απέναντι από την ταβέρνα Ναούμ. Πάνω στον δρόμο που οδηγεί προ το βαθύ. Το κλαμπ ήταν αρκετά γνωστό για τα διάφορα events και party που έκανε εκείνη την εποχή και έτσι οι αμέτρητοι νεαροί όλων των ηλικιών μαζεύονταν από τι κοντινέ περιοχέ αλλά και από την Αθήνα για να διασκεδάσουν στου ρυθμού τη δυνατή μουσική που έπαιζε μέχρι το πρωί. Ουρέ πολλών μέτρων σχηματίζονταν έξω από το κλαμπ από το βράδυ τη Παρασκευή και του Σαββάτου με τα άτομα να έχουν τον ίδιο σκοπό, την διασκέδαση. Το Σάββατο 20 Ιουλίου του 1991, ανάμεσα στον κόσμο είναι και και μια παρέα 7 αγοριών. Ο 18 χρονος Βίκτορ Μαΐσις, ο 17 χρονος Μιχάλης Μπαξεβανίδη και ο 15 χρονος αδερφός του Παναγιώτης, ο εξάδελφο του Παναγιώτη Κατράκη, ο 16 χρονος Κώστας Τζρούζο, ο 19 χρονος Αλέξης Σαμσόν και ο 18 χρονος Βάγιας Κοτσός. Η παρέα διασκέδαζε μέχρι νωρί το πρωί, μέχρι που στις 4 τα ξημερώματα, προ Κυριακή 21 Ιουλίου, αποφάσισαν να πάρουν τον δρόμο τη επιστροφή, βγαίνοντα έξω από το κλαμπ, ο δρόμο ήταν έρημο, μια και οι περισσότεροι είτε θα ήταν μέσα στο κλαμπ ακόμα, είτε θα είχαν επιστρέψει στο σπίτι του. Οι 7 φίλοι έψιξαν για λίγη ώρα να βρουν ένα ταξί να του γυρίσει στο σπίτι των αδερφών Μπαξεβανίδη, όπου και του φιλουξενούσαν, Όμω, μάταια, καθώ η περιοχή είχε ερημόσει τελείω. Κάποιο από την παρέα θα πετάξει την ιδέα να γυρίσουν στο σπίτι με τα πόδια, μια και δεν ήταν τραγικά μεγάλη απόσταση και ο πατέρα των αδερφών Μπαξεβανίδη κοιμόταν εκείνη την ώρα. Έτσι, τα παιδιά θα ξεκινήσουν να περπατάνε από τη δεξιά πλευρά του δρόμου με κατεύθυνση προς τη Χαλκίδα. Η παρέα των αγοριών συζητούσε και γελούσε καθ' όλη την πορεία. Ο 19χρονος Σαμψών και ο 18χρονος Κατσός προχωρούσαν 10 μέτρα πιο μπροστά από τους υπόλοιπους και από πίσω τους οι υπόλοιποι. Καθώς τα παιδιά πέρασαν τη στροφή, όπου βρίσκεται η φαρμακοβιομηχανία Γκαλένικα και σε απόσταση μόλις 2,6 χιλιόμετρα από τον προορισμό τους, ξαφνικά ακούνε λάστιχα να τσιρίζουν και μια ακτίνα φωτός προέβαλε από πίσω του. Προτού όμως να προλάβουν να καταλάβουν τι έχει συμβεί, ένα αμάξι με μεγάλη ταχύτητα θα βγει από την πορεία του και θα πέσει επάνω στην παρέα των παιδιών, παρασέρνοντα τα 5 από τα 7 παιδιά. Το τροχαίο ήταν τρομακτικό. Ο δρόμος πλέον ήταν γεμάτος αίματα. Σπασμένα γυαλιά και λάδια να βρίσκονται παντού, ενώ το μόνο που ακούγόταν πια ήταν οι φωνέ των δύο παιδιών που είχαν γλιτώσει από τη σύγκρουση που εκλιπαρούσαν για βοήθεια. Μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο είχε γίνει σχεδόν μια άμορφη μάζα πια, βρίσκονταν δύο άντρε, χωρί τι αισθήσει του. Τροχονόμοι και πυροσβεστικοί που έφτασαν στο σημείο θα καταφέρουν να απεγκλωβίσουν του δύο άντρε από το αυτοκίνητο και μόλι έφτασαν τα ασθενοφόρα, ξεκίνησαν να κάνουν τον απολογισμό του δυστυχήματο. Ακαριέα σκοτώθηκαν. Ο Μα και η αδελφή Μπαξεβανίδη, αφού ήταν εκείνη που χτύπησε πρώτου το αυτοκίνητο. Με μεγάλη ταχύτητα. Ο Παναγιώτης Κατράκη και ο Κώστας Ντρούζο μεταφέρθηκαν εσπευμένα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών, όμω παρά τι μεγάλε προσπάθειε των γιατρών, τα τραύματά του ήταν τόσο βαριά που υπέκυψαν λίγε ώρε μετά. Στο νοσοκομείο επίση θα μεταφερθούν και οι δύο επιβάτε του αυτοκινήτου, με τον έναν από του δύο, τον συνοδηγό, να φέρει σοβαρά τραύματα, που όμω ευτυχώ δεν του στοίχησαν τη ζωή. Στο νοσοκομείο επίση θα μεταβεί και η αστυνομία για να ρωτήσει τον οδηγό τι είχε συμβεί. Εκεί θα μάθουμε και την ταυτότητα. Του. Ο 32χρονο υποσμηναγό τη αεροπορία Δημήτρη Καρούπης έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του καθώ έτρεχε. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Οι γιατροί ενημέρωσαν την αστυνομία πω οδηγούσε υπό την επίρρρεια μέθη. Συνοδηγός του ήταν ο 26χρονο κουνιάδο του Φώτης Ακελαράκη. Τραγικέ φιγούρε ήταν οι γονεί των παιδιών που δεν επέστρεψαν ποτέ από τη διασκέδασή του. Στο δικαστήριο, ο υποσμηναγό Δημήτρη Κουρούπη παραδέχτηκε πω οδηγούσε μεθισμένο και το δικαστήριο του εξέδωσε την ποινή φυλάκιση 4 ετών και 8 μηνών για την ανθρωποκτονία εξαμελίας, ενώ του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για 6 μήνες. Στο άκουσμα της ποινή, οι γονεί των παιδιών διαμαρτυρήθηκαν έντονα, μιας και του φάνηκε πως οι δικαστές τον έριχναν στα μαλακά. Ο πραγματικός χρόνος που ο Κουρούπης έμεινε πίσω από τα κάγκελα της φυλακής, ήτανε για 8 μήνες μόνο, αφού μπόρεσε να εξαγοράσει το υπόλοιπο της ποινή του για 988 δραχμές την ημέρα, δηλαδή συνολικά για 1.442.000 480 δραχμές. Να υπενθυμίσουμε πω ο βασικό μισθό στη δεκαετία του 1990 ήταν 65.000 δραχμές το μήνα. Ένα μισθό υποσημειναγού ήταν περίπου 75.000 με 80.000 δραχμές. Έτσι, ο Κουρούπης επιστρέφει στη μονάδα όπου υπηρετούσε και μπορούσε να συνεχίσει τη ζωή του ανενόχλητο. Οι εφημερίδε τη τότε εποχή έκαναν λόγο για σκανδαλώδη ευνοϊκή μεταχείρισή του από το στρατοδικείο ενώ οι γονεί των παιδιών έστελαν επιστολέ διαμαρτυρία προ Τη τότε κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, με εντονότερε αυτέ προ τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, τον τότε Υπουργό Εθνική Αμήνη, και τον Αθανάσιο Κανελόπουλο, Υπουργό Δικαιοσύνη, χωρί όμω κάποιο αποτέλεσμα. Οι πατεράδε των παιδιών όμω είχαν διαφορετικά σχέδια. Θα ασκήσουν έφεση στην απόφαση αυτή και έτσι θα οριστεί νέα δικάσιμο, αυτή τη φορά σε αναθεωρητικό δικαστήριο, στο στρατοδικείο του ΡΟΥΦ. Για την 1η Απριλίου του 1993. Την ημέρα εκείνη, πλήθο κόσμου είχε ξεκινήσει να μαζεύεται στην αίθουσα του στρατοδικείου μαζί με δημοσιογράφου που κάλυπταν την υπόθεση. Παρόντε ήταν όλοι οι γονεί των αδικοχαμένων παιδιών, ο κατηγορούμενο Κουρούπης και ο Φώτης Ακελαράκης ω μάρτυρα υπεράσπιση του Κουρούπη. Κατά τη διάρκεια τη δίκη, η ένταση μονίμως έδειχνε να αυξάνεται, αφού οι δικηγόροι του Κουρούπη προσπάθησαν να αποδείξουν πω δεν ευθυνόταν μόνο εκείνο για το ατύχημα. Τα πράγματα χειροτέρεψαν μάλλον όταν ο Κουρούπης υποστήριξε πως δεν έφταιγε εκείνος διότι τα παιδιά ήτανε μέσα στη μέση του δρόμου και όχι στην άκρη. Η ώρα είχε φτάσει 7 και 4 το απόγευμα και ο αναπληρωτής καθηγητής ποινικού δικαίου και εκ των συνηγόρων υπεράσπισης του κατηγορουμένου Χρήστος Μπάκας ετοιμαζόταν να πάρει τον λόγο. Ανάμεσα στο πλήθος, βρισκόταν και ο πατέρας του αδικοχαμένου 16χρονου Κώστα Ντρούζου, ο Θανάσης Ντρούζος. Εδώ και δύο χρόνια, ξυπνούσε και κοιμότανε με τον καημό του θανάτου του. Με μία απότομη κίνηση, ο Θανάσης βγάζει έναν πιστόλι που είχε κρύψει στο χαρτοφύλακα που κρατούσε και αμέσως ολόκληρη η αίθουσα θα παγώσει. Οι αστιφύλακες κατά την είσοδό του στην δικαστική αίθουσα δεν έλεγξαν τον χαρτοφύλακα και έτσι κατάφερε να το περάσει μέσα. Ο Ντρούζος, κρατώντας τον πιστόλι στο χέρι, πιάνει από τον λαιμό τον μάρτυρα υπεράσπισης και συνοδηγό του υποσμιναγού το βράδυ του δυστυχήματος, φώτιο σακελαράκι και έχοντας τον όμηρο και με κολλημένη την κάνει του όπλου στον κρόταφό του, τον έσυρε προς την έδρα των δικαστών. Φωνάζοντα, ζήτησε από τον αστιφύλακα Κωνσταντίνο Κουτουλάκη να αφήσει το υπηρεσιακό του όπλο στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Ο Κουτουλάκη είχε τρομοκρατηθεί. Αναποφάσιστο, κοιτούσε μία προ την έδρα των δικαστών και μία προ τον οπλισμένο Ντρούζο, μην ξέροντα τι πρέπει να κάνει. Ο πρόεδρο του στρατοδικείου, έντρομο, άρχισε να τον παροτρύνει κατ' επανάληψη να συμμορφωθεί στι εντολέ του Ντρούζου, κάτι το οποίο και θα κάνει και τελικά ο Κουτρουλάκη άφησε το όπλο του, το οποίο και αμέσω πήρε ο Ντρούζο. Θα σα σκοτώσω όλους. Φώναζε αλόφρονο ο Ντρούζο, δείχνοντα αποφασισμένο να πραγματοποιήσει την απειλή του. Ένα δεύτερο αστιφύλακας, ο ευτύχιο Λαμπρούση, ήταν όρθιο στην πόρτα εισόδου τη δικαστική αίθουσα και μόλι ξεκίνησε η ομοιρία του συναδέλφου του, ειδοποίησε την άμεσο δράση. Η κατάσταση μέσα στην αίθουσα πήγαινε από το κακό στο χειρότερο και η αδρεναλίνη είχε χτυπήσει κόκκινο, αφού ο Ντρούζο, υπό την απειλή των δύο όπλων πλέον, υποχρέωσε τον αστιφύλακα Κουτουλάκι να δέσει πλάτη με πλάτη με μονοτική ταινία, την οποία έβγαλε μέσα από τον χαρτοφύλακά του, από τη μία τον υποσμηναγό και μάρτυρα υπεράσπιση των Φώτιο Σακελαράκη και από την άλλη τους δύο δικηγόρους του κατηγορουμένου, τον Χρήστο Μπάκα και τον Δημοσθένη Αβράμι. Γυρίζοντας προς τον κατηγορούμενο Κουρουπί, ξεκίνησε να φωνάζει «Πείτε την αλήθεια, θα σα σκοτώσω όλου. Πείτε το δυνατά: Ότι ο υποσμηναγό είναι ένοχο, ότι οδήγησε μεθυσμένο και γι' αυτό σκότωσε τα παιδιά. Θέλω να μαρτυρήσει μπροστά σε όλου ότι ήσουν αμεθυσμένο. Με τον κατηγορούμενο εμφανώ πανικοβλημένο να το παντάει, Μα το είπα ότι ήμουν αμεθυσμένο. Εκείνη τη στιγμή ξεκίνησαν να πλησιάζουν οι ισχυρέ αστυνομικέ δυνάμει για να αφοπλήσουν τον ντρούζο. Ο πρόεδρο τη αίθουσα προσπάθησε να αποσπάσει την προσοχή του ντρούζου, εκλιπαρώντα τον να ηρεμήσει και να αφήσει του δύο δικηγόρου ελεύθερου. Όμω, μάταια, ο Ντρούζος είχε αντιληφθεί την αστυνομία και πλέον ήταν αποφασισμένος να πραγματοποιήσει το σχέδιό του. Οι υπέτειοι που είχε ορίσει με το μυαλό του θα πλήρωναν με τη ζωή του στον χαμό του γιού του. Ο Ντρούζος ανοίγει πύρ εναντίον των δικηγόρων, σκοτώνοντάς τον Σακαριέα. Στη συνέχεια, στρέφει το όπλο προς τον κατηγορούμενο Κουρούπι και πυροβολεί τραυματίζοντά τον και μετά πυροβολεί και τον Σακελαράκι. Με μία κίνηση ανεβαίνει επάνω στην έδρα και πυροβολεί κατά των δικαστών, τραυματίζοντας τρεις στρατοδίκε, του συνταγματάρχε Δημήτρη Μπακόλα, 41 χρονών, τον Κώστα Παπασπύρου, 53 χρονών και τον 54χρονο ταξίαρχο Παναγιώτη Παναγιοτάκο. Η αστυνομική και ο κόσμος προσπαθούσαν να κρυφτούν από τη μανία του Ντρούζου. Το μόνο που είχε μείνει να γίνει ήταν η τελευταία πράξη στο σχέδιό του. Ο στρέφει το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτονεί. Ο Ντρούζος έκανε πράξη τα όσα είχε πει μία ημέρα πριν στον παλάτι Κορινθίας, όπου και έμενε δίπλα από τον τάφο του γιού του, όταν ξεκίνησε να ανοίγει ένα λάκκο και μονολογούσε λέγοντας «Γε μου». Πολύ σύντομα θα έρθω κοντά σου. Μετά τι εξελίξει στη δικαστική αίθουσα του στρατοδικείου που έκαναν το γύρο του κόσμου, τα διοικητικά δικαστήρια αναγνώρισαν ότι οι υπεύθυνοι τη ελληνική αστυνομία παράλληψαν την όμιμη υποχρέωσή του. Δηλαδή, δεν με να υπάρχει αστυνομική δύναμη στη δικαστική αίθουσα παρά το γεγονό ότι ήταν γνωστό ποια δίκη θα γινότανε, ενώ η συμπτωματική παρουσία των δύο αστυνομικών του μεταγωγών αποσκοπούσε στη φρούρηση άλλων υπόδικων για τελείω άσχετε υποθέσει. Παρ' όλα αυτά, στου δύο αστυνομικού παράνομα ανατέθηκαν και πρόσθετα μέτρα ασφαλεία και τήρηση τη τάξη στην δικαστική αίθουσα. Επιπρόσθετα, ο επίτροπο του στρατοδικείου, εν ώψη τη σοβαρότητα τη υπόθεση, παράνομα παρέλειψε να ειδοποιήσει την αστυνομία προκειμένου να ληφθούν αυξημένα μέτρα ασφαλεία. Έτσι, λόγω των παραλήψεων αυτών, δεν μπόρεσαν να αποτραπούν οι δολοφονίε και το ελληνικό δημόσιο υποχρεώθηκε να καταβάλει αποζημιώσει στου συγγενεί των θυμάτων. Μεταξύ αυτών που διεκδίκησαν αποζημίωση ήταν και η κόρη του 43χρονου τότε δικηγόρου Χρήστου Μπάκα, η Ελένη, η οποία ήταν τότε ανήλικη. Στην Ελένη Μπάκα, Πλέον τη συντάξεω των 32 ευρώ μηνιαίω που τη χορηγήθηκε, επιπρόσθετα τη επιδικάστηκε και η διατροφή μέχρι την ενηλικίωσή τη. Το 2002, η κόρη του Μπάκα άσκησε αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου, επικαλούμενη ότι αποφύτησε από το Αρσάκιο και πέτυχε στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Για τον λόγο αυτό, το δημόσιο πρέπει να εξακολουθεί να τη παρέχει διατροφή 292 ευρώ μηνιαίω, προσαυξημένη κάθε έτο κατά 5%, μέχρι την συμπλήρωση του 24% του 5ου έτους της ηλικίας της, αλλά και μετέπειτα εφόσον συνεχίσει με μεταπτυχιακές σπουδές. Τελικά, το Διοικητικό Εφετείο, σε συνδυασμό με την σύνταξη που ελάμβανε από το Δημόσιο, τη επιδίκασε το ποσό των 150 ευρώ μηνιαίω συνολικά. Η φοιτήτρια τη Φιλοσοφική Σχολή προσέφυγε στη συνέχεια στο Συμβούλιο τη Επικρατεία, ζητώντα να αναιρεθεί η εφετειακή απόφαση. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε στην απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών πω δεν είναι σαφέ το ύψο τη διατροφή που επιδικάστηκε. Δηλαδή, εάν τα 150 ευρώ που θα τη δίνανε είναι πλέον της συντάξεως των 34 ευρώ δηλαδή 150 συν 34 ευρώ άρα θα έπρεπε να τη δίνουν 184 ευρώ ή μέσα στο ποσό αυτό των 150 ευρώ περιλαμβάνονται και τα 34 ευρώ. Η σύμβουλοι επικρατείας με απόφαση 1085 κάθετο 2016 ανέπεψαν την υπόθεση και πάλι στο διοικητικό εφετείο για να απαντήσει με σαφήνεια στο ερώτημα που τίθεται. Το περίεργο και συνάμα εξωφρενικό είναι πω μέχρι και το 2016 όπου Απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατεία ήταν αναιρετική, θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο δίκε για ένα θέμα αναδρομικών οφειλών, ιδιαίτερα απομακρυσμένων από τη χρονική πραγματικότητα, για αποζημίωση διατροφή ενόψη και σπουδών. Ενώ η δικαιούχο κόρη του θύματο, την τότε εποχή του 2016, ήταν ήδη 32 ετών, και όταν η υπόθεση καταστεί αμετάκλητη, μπορεί να έχει περάσει και τα 40 της χρόνια. Στο τελευταίο επεισόδιο του δράματο, ο υποσμηναγό εξαγόρασε την ποινή του και αφήνει. Ελεύθερος τελικά. Οι οικογένειε των υπόλοιπων θυμάτων επέλεξαν τον δρόμο των αγωγών στο πολυμελέ πρωτοδικείο Χαλκίδας για χρηματική αποζημίωση λόγω ψυχική οδύνη που έγιναν δεκτέ. Από τον Κουρούπι ζητήθηκε να καταβάλει 48 εκατομμύρια δραχμές ποινή που, λόγω έλλειψη πόρων, μετατράπηκε σε προσωποκράτηση στη μονάδα που υπηρετούσε ο υποσμηναγό, δηλαδή στο Τατόι. Κλείνοντα, να σα πω ότι η ιστορία του Αθανάσιου Ντρούζου μεταφέρθηκε ελαφρώ παραλαγμένη στην τηλεοπτική σειρά Ενό εγκλήματο σε ένα επεισόδιο με τίτλο Εσ την δίκη, οφθαλμό, με πρωταγωνιστή τον Μινά Χατζησάβα. Τι είπε τώρα. Ε. Εντάξει. Σοκ. Πόπο. Άλλη μια τέτοια, άλλη μια υπόθεση, Inception. Τι συνέβη σήμερα, Γιώργη. Εντάξει. Από πού να ξεκινήσω βασικά. Θα ξεκινήσω από το σημείο που ο υποσμηναγό γίνεται καλά και πηγαίνει στο δικαστήριο, τρώει την ποινή. Ναι, η οποία να σου πω ότι βάσει νόμου. Ναι. Είναι τα πέντε έτη. Και αυτό έφαγε τέσσερα. Τέσσερα και οχτώ μήνε. Εχτό μήνε. Ναι, απλά θέλω να σου Τους πω ότι. ο οποίο δεν εξέτεισε καν. Έμεινε μέσα μόνο 8. 8 ναι. ε, απλά θέλω να σου πω ότι αυτό που μπορούσε το δικαστήριο να του δώσει για τη συγκεκριμένη ποινή, για το συγκεκριμένο δίκημα που έκανε, ήταν αυτό. Ήτανε μέχρι πέντε χρόνια. Δεν μπορούσε να δώσει κάτι άλλο, γιατί δεν είναι δολοφονία. Μα συγγνώμη, πήρε το λαιμό του πέντε ανθρώπου. Mm -hmm. Σκοτώθηκαν 5 άτομα εξαιτία τη δικιά του τη ανευθυνότητα. Και το μόνο που του κάνανε είναι να του δώσουν πέντε. 5... Κανονικά έπρεπε να του δώσουν πέντε χρόνια για τον καθένα. Αν ήταν έτσι. Αυτό, αυτό ήταν αυτό που λέγανε και τότε, ότι δεν μπορεί να παίρνει. Μία ποινή και για του πέντε. Ναι! Και, okay. και πε ότι την παίρνει αυτή μία ποινή και για του πέντε, που είναι η ελάχιστη ποινή. Δεν γίνεται στου 8 μήνε να βγαίνει έξω. Δεν γίνεται. Και οι γονεί να μην έχουν προλάβει να χωνέψουν το τι έχει συμβεί. Είναι αυτή η λύθη, τα ηλίθια τα παραθυράκια που αφήνει ο νόμο, που γυρνάει και σου λέει ότι ξέρει ότι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, στο οποίο κρατείσαι μέσα στη φυλακή, έχει δικαίωμα, όχι να βγει. Να κάνει έφεση. Να, να μετατραπεί εξαγοράση η ποινή σου. Γιατί ήδη έχει μείνει, α πούμε, ένα χρονικό διάστημα χ που προβλέπεται. Αυτό θα το δεχόμουν εάν μιλάγαμε για το θάνατο ενό ανθρώπου. Που και πάλι δεν το δέχομαι, αλλά σου λέω ότι. Ναι, εκεί πάει στην ευχή το παλιά Μπήκα στην διαδικασία να κάτσω και να ψάξω πραγματικά γιατί το ποσό το οποίο διάβασα και βρήκα ότι ήταν να πληρώσει οι 988 δραχμές, δραχμές. την ημέρα για την ποινή του, αν όντω το μεταφράσει με χρόνια και τα λοιπά, πόσο του 4 χρόνια, 365 επί 4 βγαίνει. Ένα αριθμό, αν το πολλαπλασιάσει αυτό με το 988, βγάζει αυτό το 1.442.000 ε, μπούρου, μπούρου Το οποίο πραγματικά ήθελα να μάθω. Τι μισθό παίρναν αυτοί οι άνθρωποι. Για να δω αν ήταν κάτι το οποίο όντω του έκανε κακό και ζημιά, ρε παιδάκι μου. Ή... Δεν τοούκαν. Δεν ήταν και τόσο. Ε, δεν τοούκαν γιατί. Αυτό με 65.000 δραχμέ το 65 μήνα. 65 ήταν ο βασικό. Αυτό έπαιρνε, έπαιρνε 70... από 75 μέχρι 80. Ωραία. Ανάλογα. Έπαιρνε, υποσμηναγό, να έπαιρνε 77.000 δραχμέ το ναι. μήνα. Ωραία. Δεν και του ήταν τίποτα. Τίποτα γιατί έδινε ένα χιλιάρικο το μήνα. Αυτό ήταν. Την ημέρα. Την ημέρα, ναι. Ένα χιλιάρικο την ημέρα. Επί και 30 πάλι. είναι 30.000. Ναι. Δηλαδή του μένανε 40.000 αέρα. Για πέντε ανθρώπου που σκότωσε από αμέρα. Μα αυτό δηλαδή όντω αν το καλοσκεφτείς τον ρίξανε πολύ στα μαλακά Ναι, βέβαια μήπως είχε κανένα δόντι Δεν ξέρω αν είχε δόντι ή κέρατο Δεν ξέρω, <laughs> μήπως κάτι είχε Δεν ξέρω, επίσης μπήκα στη διαδικασία να ρωτήσω ε, αν όντω το στρατοδικείο είναι πιο σκληρό ή πιο μαλακό από ότι το, το απλό το δικαστήριο. Και μου είπαν ότι δεν είναι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ίσα ίσα που είναι μάλλον χειρότερο, γιατί περνά δύο δικαστήρια. Mm. Ένα στρατοδικείο και ένα, και ένα κανονικό. Mm. Ναι. Οπότε θεωρητικά θα έπρεπε να ήταν πιο βαρύ, πιο βαριά η ποινή του, ρε παιδάκι μου. Αυτό εννοώ. Συνεχίζω να πιστεύω ότι θα έπρεπε να το είχαν ρίξει πέντε χρόνια για κάθε άτομο. Ναι, και γιατί εντάξει... άμα το καλοσκεφτεί, δεν πα ότι έγινε το ατύχημα, ήταν ένα άνθρωπο. Τελείωσε εκεί το θέμα. Είναι ένα τύχημα και είναι για τον έναν άνθρωπο, για τον άλλον άνθρωπο, για, το... για τον κάθε ένα χωριστά. Πέντε χρόνια, όπω το λε. Πάρα πολύ τίμια για τον καθένα. Βγαίνει συνολικά 25, τι να κάνουμε, εσύ έφαγε 5. Θέλω να σου πω ότι έτσι όπω του δώσαν την ποινή είναι σαν να λέει ότι θα πάρω εγώ ένα αυτοκίνητο, θα το ρίξω σε μια στάση λεωφορείου που θα είναι γεμάτη, θα σκοτώσω 20 ανθρώπου, θα πάρω 5 χρόνια. Μ, μάλλον αυτό θα γίνει. <laughs> δεν νομίζω. Δεν νομίζω πια. Δεν θέλω να μπω σε αυτό το, το κομμάτι. Θέλω όμω να σε πάω στι αντιδράσει και συγκεκριμένα στην αντίδραση που είχε ο, ε, ο πατέρα από. Ο ντρούζος. Ο ντρούζος, ναι. Mm. Εντάξει. Αποφάσισε να πάρει το νόμο στα χέρια του. Και αυτό είναι λάθο τη κοινωνία. Τη κοινωνία με την έννοια είναι λάθο του συστήματο. είναι. Yeah. Ναι, είναι λάθο του συστήματο. Γιατί ρε Όταν ξέρει ότι στην τότε εποχή είχε γίνει ένα αρκετά μεγάλο ντόρο με το συγκεκριμένο δυστύχημα και ξέρει ότι οι συγγενεί των θυμάτων είναι εξοργισμένοι. Δεν μπορεί να κάνει μία δίκη χωρί να έχει πάρει τα μέτρα ασφαλεία που πρέπει να πάρει. Και φτάσουμε. αυτό που είπε δηλαδή ότι οι αστυνομικοί οι οποίοι βρισκόντουσαν εκεί του το του είχαν βάλει παράνομα σαν ένα εξτραδάκι. Ήτανε, γιατί ήταν για τυχαία. Ναι. Αυτό. Είχαν δύο άλλου κρατουμένου, του οποίου του φυλάγανε ο καθένα ξεχωριστά, για άλλε τελείω δίκε και επειδή είστε εκεί. Προσέχετε γιατί... και αυτόν. Ε, Προσέχετε και την αίθουσα. Τυπικά όμω. Δηλαδή θέλω να σου πω όλο αυτό. Δεν, δεν μπορώ να, να φανταστεί το μυαλό μου, πώ λε σε μια δίκη. Εντάξει, ρε παιδάκι, μια σα έχουμε εδώ, δεν προσέχει και λίγο. Φυσικά είσαι όργανο εξουσία, μπορεί να κάνει τα πάντα. Είναι δύο άτομα. Θέλω να πω, ρε παιδάκι μου, ότι μέσα στην αίθουσα να ήταν 35 άτομα. Πώ θα κάνει καλά 35 άτομα όταν είστε μόνο δύο, Ακόμη και αν έχει το όπλο μαζί σου. Εντάξει, okay. Εδώ όμω είδαμε ότι δεν κατάφερε δυστυχώ κανένα από του δύο να κάνει καλά τον έναν, ο οποίο ήταν. Δεν τον ελέγξανε ποτέ. Αυτό, ποτέ. Α, εμένα αυτό είναι που με τσιγκλάει περισσότερο Γιατί αν τον είχαν ελέγξει απ' έξω, κουβαλάγε ένα χαρτοφύλακα, ο άνθρωπο μαζί του. Οκ, okay. κι άλλοι μπορεί να κουβαλάγανε. Λογικά κουβαλάγανε. Οι δικηγόροι όλοι αυτοί. Οι δικηγόροι. Ναι, μπαίνοντα μέσα δικηγόρος. στην αίθουσα, ελέγχει τι κουβαλάει ο καθένα γιατί να, δεν μπορεί ο άλλο να βγάλει ένα περίστροφο και να ξεκινήσει να θερίζει ό,τι βρει μπροστά του. Δεν ξεκίνησε και θέριζε. Δηλαδή ήταν τόσο μηχανογραφικό ο τρόπο ο οποίο κατάφερε να πάρει το όπλο του αστυφύλακα Τον σε μια... εντάξει. Ναι, ναι, ε. σε μία τοποθεσία θέλω να πω που είναι όλα τα όργανα του νόμου. Δηλαδή μου έκανε λίγο εντύπωση όταν το έλεγε. Γιατί ήταν ένα, υπήρχαν 35 συν άτομα που και οι στρατοδίκε ήξεραν ρε μου τρόπος αφο... τρόπος αφοπλισμού. Ε, ήξεραν τρόπου αφοπλισμού δεν μπορεί να και... Ήταν και... στρατοδίκη, δηλαδή είχαν περάσει. Ξέρω να σου πω ρε παιδάκι μου, ότι όταν έχει απέναντί ένα όπλο, παγώνει. Δεν ξέρει πώ θα αντιδράσει. Όχι, το πατα... ναι, Δεν μπορεί να καταλαβαίνει. Και όταν σε σημαδεύει άλλο και τον βλέπει ότι έχει τρελαθεί, δεν ξέρει τι κάνει. Προφανώ και δεν λε εκείνη την ώρα, θα ορμήξω. Απλά μου κάνει εντύπωση το ότι ήταν τόσοι άνθρωποι που υποτίθεται ότι για να βρίσκονται στι θέσει που βρισκόντουσαν, ξέρουν και έναν τρόπο να καταστέλνουν τα πλήθη, θέλω Σκέψω να σου πω. όμω ότι έχει και μια απόσταση απέναντί Δηλαδή δεν είναι ότι ήταν όλοι δίπλα. Τον oh, είχαμε όχι, ναι. εδώ κολλητά μα και θα μπορούσα να τον αρπάξω. Οι δικαστέ που ήταν πάνω απείχαν τουλάχιστον ένα μέτρο, εγώ σου λέω, από ναι, αυτόν. Εντάξει. Πώ θα πηδήξουμε. Το που κάνει στην κίνηση θα σε πυροβολήσει. Ο θέλω να πω και αυτοί. Δεν κάνει αυτή... την κίνηση πυροβόληση. Και αυτοί το σκεφτήκαν πολύ λογικά. Και είπε ο δικαστή συνέχεια, έλεγε στον αστυνομικό, δώσ' του το όπλο. Δηλαδή υπήρχε κι άλλο ένα αστυνομικό, πώ να σου σκεφτόταν εκείνη την ώρα που γινόταν όλο αυτό, σκεφτόταν. Τι, τι, θα, θέλω τι θέλω πρέπει να κάνει. Άστονα τον άλλον να παναφωνάξει τι αστυνομικέ δυνάμε, να έρθουνε περισσότερα άτομα αν χρειαστεί κάποιο να τον να θέλω να να είναι περισσότερα άτομα Ναι. Έχει και τραυμάτισε πολλούς Τραυμάτισε τρεις ε, δικαστές Και σκότωσε Τραυμάτισε τους δύο τον ε, κατηγορούμενο Και τον μάρτυρα υπεράσπισης ναι. Και σκότωσε το, τους δικηγόρους Και σκότωσε τους δύο δικηγόρους, ναι Ακαρία. Τους που... τους δικηγόρους, όμως, του έφαγε του δικηγόρου όμω, έτσι. Δηλαδή. Εντάξει, να σου πω κάτι. όλα αυτό εντωμεταξύ, γιατί ήταν πολύ οργανωμένο με στο μυαλό του. Το είχε σχεδιάσει κανονικά. Mm. Είχε φέρει και την ταινία, θα του κολλήσει μεταξύ του του δικηγόρου, γιατί του φτέγανε και οι δικηγόροι. Που, που, προ... Προ... που προσπαθούν να τον αθώσουν. Αυτό κατάλαβε. Ναι. Μπορώ να καταλάβω τα νεύρα του. Εντάξει, ρε παιδί μου, κι εγώ μπορώ να τα καταλάβω. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω τη λεπτή γραμμή του από τα νεύρα μου σε σκέψη με τα νεύρα μου σε πράξη. Όταν σε πνίγει αδικία, όχι ότι δικαιολογό τώρα. Την πράξη, αλλά όταν σε πνίγει η αδικία, φαντάζομαι ότι. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Και εκεί που μετά κάθομαι και σκέφτομαι ότι αν λειτουργούσε λίγο πιο καλά mm -hmm. το νομικό σύστημα και το νομικό και να... πλαίσιο, ίσως... δεν θα έφτανε ναι. αυτό ο άνθρωπο σε αυτό το σημείο. Όχι. Θέλω να πω ότι αν όντω του δίνανε πέντε χρόνια για τον καθένα που σκότωσε, ίσω και αυτό να, να μια... έπαιρνε την, την ίσως... λύκωση, ρε παιδί μου. Ίσως ξέρω ίσως εγώ. αν δεν τον βγάζανε. Ναι, ίσω. Στου 8 μήνε. Δηλαδή, ίσω αν όντω έμενε μέσα πέντε χρόνια, που εγώ δεν το πιστεύω, γιατί συνήθω σε κάτι τη περιπτώσει, όταν άλλο. Το έχει πάρει τόσο πολύ απόφαση. Γιατί αυτό που έψαξα και βρήκα που έλεγε ότι αν είχε δίπλα από το ντάφο του παιδιού του και μονολογούσε και έλεγε στο γιο του ότι Έρχομαι και εγώ, έρχεται Λάξ, και, και σίγουρα. Αυτό το είχε πάρει απόφαση. Τώρα θα τον δολοφονούσε όταν θα έβγαινε από τη φυλακή. Θέλω να πω: Κάποια στιγμή θα προσπαθούσε να το κάνει. Να το κάνει, ναι. Εμένα αυτό μου δίνει αυτή Δεν η υπόθεση. Και το ξέρουμε βέβαια. Γιατί μπορεί αν εκτούσε την κανονική ποινή που του δώσανε, μπορεί και ο άνθρωπο όχι να το έχει πάρει απόφαση. Αλλά ξέρει ρε παιδί μου να το όχι δουλέψει λίγο στη, στην καθημερινότητά του μπορεί. Όχι ότι θα του δινόταν κίνητρο για ζωή Ξέρω εγώ τίποτα τέτοιο Αλλά σίγουρα μπορεί να υπήρχε μια άλλη κατάληξη μπορεί. Γιατί ούτε το ένα ήταν σωστό Δηλαδή μου φαίνεται πολύ, πολύ κακό Η μόνη ποινή που να έχεις για ένα τέτοιο Πολύ νεκρό δυστύχημα. Να είναι μόνο αυτή. Δεν θα σου πω ότι διαφωνώ. Από την άλλη, άμα το σκεφτεί και λίγο πιο ανοιχτά, ήταν και λίγο η κακιά η ώρα με την έννοια ότι προφανώ και έφταιγε. Έτρεχε, ενώ είχε πιει. Δηλαδή ήταν καθαρά δικέ του αποφάσει. Δεν ήταν ότι εκεί που πήγαινε, νορμάλ, κάτι συνέβη. Αυτό που επίση βρήκα σαν πληροφορία, αλλά από τρίτου, οπότε δεν μπορώ να είμαι σίγουρο και γι' αυτό δεν το έβαλα και μέσα στην υπόθεση, είναι ότι ο Κουρούπη μάλλον πήγαινε στο στρατόπεδο εκείνη mm -hmm. την ώρα. Πράγμα το οποίο Σημαίνει ότι θα πήγαινε, δηλαδή πήγαινε στη δουλειά του. Θα πήγαινε μεθισμένο. Αυτό. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα πήγαινε μεθισμένο, άρα δεν ήταν ένα πολύ νορμάλα άνθρωπο. Είχε τα χούγια του, με αυτήν την έννοια το λέω, δηλαδή δεν ήταν και ο καλύτερο. Και επίση ότι και ο κουνιάδο του. Ναι. ναι. ήταν και αυτό μέσω στρατόπεδο. Πάλι δεν ήταν και το καλύτερο παιδί. Hey. Fun fact. Δεν το βάλαμε στην υπόθεση πάλι γιατί δεν έχει και τόσο μεγάλο νόημα, αλλά θα σου κάνω μια ερώτηση. Τα παιδιά είχαν ποιοί. Τα παιδιά. Τι είχαν... γυρνάγανε από βραδινή έξοδο. Ναι, είχαν πιει. Δεν είχαν πιει, μάλλον, ναι, δεν θα είχαν πιει. Όχι. Καν... όχι. Νερό και κοκακόλλη. <Λε> στην εξέταση που του έγινε αργότερα για να δουν μήπω όντω, ρε παιδάκι μου και τα παιδιά είχαν πιει και στην μέση του δρόμου. ήταν λίγο πιο, πιο ελαφρόνιθον, ναι, και ήταν όπω να είναι. Αποδείχθηκε ότι όχι, δεν είχαν πιει κανένα από τα παιδιά. Ούτε ένα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι. Πήγαν τσάμπα, δηλαδή δε, δεν έπαιζε να είναι μέσα στη μέση του δρόμου. Και εγώ θα σου πω ότι από την αρχή λάθο η δικιά του απόφαση να γυρίσουν μια τόσο μεγάλη. Απόσταση σε σκοτεινό δρόμο, επειδή έχουμε περάσει πολλέ φορέ, ειδικά από τη Χαλκίδα και γενικά από το κομμάτι τη επαρχία. Εν μεταξύ, για να καταλάβετε λίγο, ίσω όσοι μπορεί να έχετε μπερδευτεί για το πού ήταν ο δρόμο ε, κτλ., δεν είναι από τη μεγάλη, την καινούρια τη γέφυρα που έχουν φτιάξει που περνά από την Εθνική, είναι από την άλλη, από τη μικρή που περνά, που είναι από την πάνω μεριά, η πάνω mm. έξοδος από Χαλκίδα. Όπου θέλω να πω, είναι λίγο πιο πόλη ρε παιδάκι μου εκεί. Δεν είναι ότι είναι και όλα ανοιχτά, ναι, όπως καλέ, είναι πηγή εννοείς. στη γέφυρα την κάτω το θέλω να πω που είναι εθνική, δεν έχει τίποτα, που εκεί δεν είναι λόγο να πά, α πούμε. Είναι παλαιά, εθνική οδό, επαρχιακή. Ήθελα έχουμε να το βάλει. Καινούργησε το μεταξύ. Μην το, μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα. Αυτό είναι ένα... Μην ανοίξουμε το θέμα το ότι σε κεντρικέ αρτηρίε που έχουμε πληρώσει δημόσια έργα δεν υπάρχουν φώτα και δει εκτό από φώτα δεν υπάρχουν και διαχωριστικά καλονάκια ανάμεσα στι δύο κατευθύνσει. Μην το πούμε αυτό. Το καμπανάκι έχει χτυπάει για εσά από εκεί μετά την μπάτρα. Δεν ξέρω πώ πηγαίνω έρχεσαι σε εκείνο το δρόμο. Πραγματικά. Χαρά το κουράγιο σα βράδυ από εκεί δεν περνάσε εύκολα. Εκτό, Εκτός αν είσαι οδηγάρας Αν τον Γιώργη Ναι αυτό Γιώργη Μου μια στροφάρα <laughs> Ναι τέλος πάντων Ήθελα να το βάλω και αυτό Μέσα στην υπόθεση Αλλά πάλι έβλεπα ότι Ίσως δεν κολλάει πάρα πολύ στο ότι περπατούσαν αυτά τα παιδιά σε επαρχιακό παλιό δρόμο. Που δεν μπορώ όμω παρόλα αυτά να τα κατηγορήσω. Δηλαδή, τα δύο τα παιδιά που μέναν ήδη εκεί στη χαλκίδα, αυτό, αυτή Το την απόφαση. Προφανώ, ναι, την είχαν κάνει πάρα πολλέ φορέ και δεν είχε γίνει τίποτα. Βέβαια, θα μου πει. Μια φωνή, γίνεται. Ναι, θα σου πω, έχει δίκιο. Αλλά από την άλλη, δεν μπορώ να τα κατηγορήσω. Και τι θα κάνουν. Πόσα παιδιά γυρνάνε με τα πόδια από τα χωριά. Καλέ, όχι, σε καμία περίπτωση δεν κατηγορώ τα παιδιά που αποφασίσαν να γυρίσουν με τα ναι, πόδια. Ναι, όχι, λέω απλά, απλά αντάξει, μου κάνει πολύ σαν κουβέν μου, για την ανευθυνότητα ενό άλλου και την τόσο μεγάλη ανευθυνότητα ενό άλλου. Να φύγουν έτσι άδοξα πέντε παιδιά τα οποία είχαν όλη τη ζωή μπροστά του και όλο το μέλλον. Σίγουρα. Που και στην τελική ήταν και υπεύθυνοι πολίτε. Δηλαδή θέλω ναι. να πω. Θα μπορούσαν να είχαν πια Θα μπορούσαν. Δεν το είχαν κάνει. Κι α ήταν ανήλικα. Ναι. Είχαν το μυαλό στα, στο κεφάλι του. Τέλο πάντων, ε, δεν ξέρω. Εγώ αφήνω ένα συμπέρασμα από την όλη αυτή τη την κατάσταση και γι' αυτό το ξεκίνησα έτσι ότι μια στιγμή που εσύ νομίζεις ότι θα περάσει καλά και είναι για το δικό σου το καλό μπορεί να καταστρέψει πραγματικά τη ζωή άπειρων ανθρώπων. Και είναι κρίμα, δηλαδή ειδικά η οδήγηση μεθυσμένη. Ναι, παιδιά, όχι. Μην πίνετε, μην πίνετε όταν βγάτε. Και αν θέλετε να πιείτε, πιείτε κάτι χωρί αλκοόλ, σα για να δραστηριοποιηθείτε. Όχι, ρε παιδάκι, μείνετε μην... ταξί. Μην... Ή προνοείστε, δεν ξέρω. Προνοήστε. Αυτό, όπω λέει και ο φίλο μα ο Αντώνη, τα φιλιά μα του επίκου εφήβου, βάλε αυτό το έξοδο στην. στο μηνιαίο budget. Στο... Ναι, ρε παιδάκι, μου θα βγει, θα πιει το ποτό σου και μέσα στα έξοδα τη βραδιά είναι και το ταξί. Βέβαια τώρα δεν θέλω να ανοίξουμε ούτε αυτή τη συζήτηση, γιατί θα πω προσωπική ιστορία. <laughs> Όχι, είναι λάθο. Ξέρετε, είναι ακριβώ αυτό. Είναι όπω λέμε, ρε παιδάκι μου για τη ζώνη. Δεν τη φορά για να γίνει το ατύχημα και να σε σώσει. Είναι μία στο εκατομμύριο αυτό που δεν θε κιόλα να σου τύχει. Ακόμη και να τη φορά για να μην σε γράψουνε, ευάλτητη ρημάδα. Ναι, το κράνο, το κουφάντι, δηλαδή, επιδοτήρε, ναι. όλα αυτά τα οποία πράγματα, σε προστατεύουν. Σε κάποια πράγματα, εκεί που κράζουμε τον νόμο για όλα τα υπόλοιπα, σε κάποια πράγματα το κάνει καθαρά για το δικό σου το καλό. Δεν θέλουν όλοι να σε τιμωρήσουν ναι, γιατί εσύ είσαι οδηγάρα και μπορεί να οδηγήσει χωρί ζώνη και τέτοιο. Μία θα σου τύχει. Μία θα σου τύχει και θα πάρει ναι, την ευθύνη. Μπορεί την, να... την έχει και εσύ και θα πάρει και στο λαιμό σου κι άλλου. Ακριβώ. Μπορεί να πάρει τη ζωή σου. Μπορεί να πάρει τη μοίρα σου οποιονδήποτε. Μπορεί και όχι, μπορεί να πεθάνει εσύ ο ίδιο. Του γονεί σου, του σκέφτεσαι. Αυτού που αφήνει πίσω. Γενικά το κομμάτι τη οδήγηση, παιδιά, πρέπει να είναι πολύ συνεδριτό. Όσοι οδηγάτε, εύχομαι να το ξέρετε και εύχομαι να είστε τέτοιοι. Εύχομαι να μην οδηγάτε ενώ έχετε πιει πολύ παραπάνω ποσότητα. Εύχομαι να μην οδηγάτε ενώ έχετε μια πολύ δύσκολη μέρα. Εύχομαι να μην οδηγάτε εάν περνάτε ερωτικέ απογοητεύσει και το ρίχνετε στην αχανή οδήγηση, δεν ξέρω και εγώ πού. Και βέβαια για να μην βγάλουμε τον κόλο μα απ' Όλοι την έχουμε κάνει τη μαλάκια Φυσικά και ναι το Απλά θέμα... το θέμα είναι να μαθαίνεις από αυτό. αυτό Αυτό. Το θέμα είναι όλοι να κοιτάμε λίγο πιο βαθιά Και να λέμε ότι ότι αυτό είναι χαζομάρα Και δεν χρειάζεται να τύχει και σε σένα ε, Αυτό είναι χαζομάρα τελεία Μπράβο oh, Υπό Θεσάρα ναι. έφερε πάλι και με ναι. κοινωνικό μήνυμα. Δεν ξέρω αν ε, σου έκανε κάτι άλλο εντύπωση. Έτσι αυτό... δεν θέλω να σχολιάσω νομίζω το κομμάτι τη ε, κόρη του δικηγόρου που το έτρεξε. Καλά έκανε. Ναι, όχι, καλά έκανε. Απλά νομίζω ότι από την αρχή που μου έκανε εντύπωση αρχικά το αρχικό ποσό που τη δώσανε για όλα αυτά τα χρόνια και πώ τη το δίνανε. Και ναι, τι να πω. Ότι σε αυτή την κοπέλα κανονικά έχασε τον πατέρα τη εξαιτία του απολάσου του κράτου. Καλά κάνει και του κυνηγάει. Και Εννοεί... Κινηγούσα μέχρι και το τελευταίο ευρώ, δεν με νοιάζει. Εννοείται, απλά σου λέω. Ο μόνο λόγο που δεν έχω να πω κάτι είναι γιατί δεν μου έκανε εντύπωση ότι το κράτο δεν πληρώνει αυτού οι οποίοι μένουν πίσω από τα θύματα. Πρώτον, δεν του πληρώνει. Δεύτερον, δεν του φροντίζει όσο θα έπρεπε. Γιατί, OK, μπορεί να σου δίνει 32 ευρώ το μήνα. 32 ευρώ το μήνα. Ασχολίαστο. Αυτά, αυτά, Ασχολίαστο. αυτά, αυτά, αυτά, αυτά, αυτά μου λείψαν. Αυτό, αυτό ακριβώ. Αυτά μου λείψαν. Μπορεί Α. να σου δίνει λοιπόν αυτά τα 32, OK, με ριμνίζει για μένα, αλλά δεν είναι μόνο τα χρήματα τα οποία μπορεί να έχω ανάγκη. Είναι και η yeah. ψυχολογία μου, τα έχουμε πει και σε άλλα επεισόδια. Είναι η ψυχολογία μου, είναι η βοήθεια που μπορεί να χρειάζομαι. Γιατί μου λείπει ένα άνθρωπο. Την πατρική φιγούρα θα τη τη δώσει πίσω κανεί. Ό,τι και να κάνει. Και πόσο μάλλον όταν, εντάξει, στην περίπτωσή τη, δεν την... δεν την είχε καθόλου απομικρή. Τέλο πάντων. Mm. Ναι, εμένα αυτό που μου κάνει λίγο εντύπωση είναι το πόσο ρε παιδάκι μου, καμιά φορά τα θύματα δεν πολύ μιλάνε μεταξύ του, ακόμη και αν πρόκειται για την ίδια υπόθεση. Α, εννοεί ότι θα μπορούσα να είχαμε μιλήσει συγγενεί των θυμων. Θα μπορούσαν λίγο ναι, να τον είχαν βοηθήσει ρε παιδάκι μου, να τον είχαν προσεγγίσει αυτόν τον άνθρωπο και τον τρούζο εννοώ. Και να... ξέρει αν το προσπάθησαν και εκείνο αρνήθηκε. Όχι, Γιατί δεν το Γιατί ο άλλο μέσα από ό,τι είδαμε βρισκόταν σε ένα πολύ βαρύ Ναι. Μέσα λοιπόν σε ένα τόσο βαρύ ό,τι και να προσπαθεί να κάνει για τον άλλον, ε... δυστυχώ είναι η ανθρώπινη αντίδραση τέτοια που τρώ τείχο και γυρνά πίσω. Ό,τι και να κάνει. Δηλαδή, σε απομονώνει ο άλλο. Είναι. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Και εκεί είναι που λέμε ρε παιδιά ότι, OK, αν μπορείτε να συστήσετε κάποιον για να μπορεί να μιλήσει, για να μπορεί να. Να μιλήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Καλό είναι να το κάνετε. Ναι, οκ. Okay. Αυτό το επεισόδιο δεν είναι χορηγούμενο όπω το προηγούμενο, <laughs> αλλά μια αναφορά αξίζει να την κάνουμε, γιατί η αλήθεια δεν είναι ότι επιλέξαμε μόνο ότι Highwell, γιατί μα πλησίασε και τα λοιπά. Είναι ότι είναι σωστό σαν τρόπο. Εντάξει, θα μου πει αυτό, υπάρχει τώρα, δεν υπήρχε τότε. Καλέ, ναι, εντάξει. Επίση, το έχουμε κάνει ακραία ξεκάθαρο ότι οι συμβουλέ και κάνω air quotes αυτή τη στιγμή για τα κτυπάκια. Δεν τη όμω. Αλλά να το ξέρετε τι κάνω air coach. Οι συμβουλέ οι οποίε δίνουμε. Είναι ξεκάθαρα γιατί επηρεασμένοι από τι υποθέσει τι οποίε φέρνουμε, προσπαθούμε να μπούμε στη διαδικασία του. Ωραία, κάτι το οποίο δεν υπήρχε τότε και υπάρχει τώρα. Α φροντίσουμε να το εκμεταλλευτούμε στο έπακρον. Γιατί ξέρει τι, δεν απέχουν πολύ τα εγκλήματα του τότε με τα εγκλήματα του τώρα. Ως, με καθόλου. τη μόνη διαφορά ότι απλά τώρα γίνονται λίγο πιο εύκολα exposed και λίγο πιο γρήγορα μαθαίνονται. Το θέμα είναι να προσπαθήσουμε όλοι να φτιάξουμε το είναι μα, το μέσα μα. Γιατί το είναι, μπορεί να ακούγεται πολύ εγωιστικό, να ε, έτσι το μέσα μας, Για ε, να θέλω. μπορέσουμε, ξέρεις, να λειτουργήσουμε λίγο σαν κοινωνία όσα χρόνια ακόμα μένουμε εδώ. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν θυμάμαι το όνομα τη κοπέλα, την οποία πρόσφατα, πριν από ένα χρόνο, νομίζω δύο, μπορεί. Κάνω λάθος αλλά δεν το θυμάμαι ακριβώ. Αλλά έχουμε πάλι μια τέτοια περίπτωση που την ε, τράκαρε πάνω στη και ένα αυτοκίνητο, την παράτησε και, και ταυτόχρονα τη κλέψανε και το πορτοφόλι. Φυσικά. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν αλλάζουν τα εγκλήματα. σω γίνονται λίγο πιο βάρβαρα ή λίγο πιο διαφορετικά λόγω των καιρών mm. και των αλλά είναι ακριβώ το ίδιο. Τα ήλιο. ίδια. Oh, Μα έβαλε σε σκέψεις. Επισόδιο και τροφή για σκέψη είναι αυτό. Hey, ότι είναι το podcast το οποίο. <laughs> το οποίο. Έχει έρθει για να ξυπνήσει τον Ιρακλή που αρρώει. Και τη μη σμάρπλντ, Μπράβο, Μπα... να το πει και εσύ. Μπα... Θα σου αλλάξω το επόμενο επεισόδιο, να το πω εγώ. <laughs> Εντάξει, θα πάθε ένα μικρό κόκκι <laughs> Τι θα κάνω, <laughs> θα πάθε ένα μικρό κόκκι μπλοκ. Αν μπράβο. Έτσι. Αν μπράβο. Αλλά θα συντονιστώ, νομίζω. <laughs> τι να στείλουνε. Τι να στείλουνε. Μην Δεν να, πω το <laughs> Τι να στείλετε. Να στείλετε. Να στείλετε κάποιο σήμα οδική κυκλοφορία το οποίο νιώθετε oh. ότι είστε. Αν είναι αυτό. Στείλετε ένα stop. Βασικά στείλετε αυτό το οποίο σα χαρακτηρίζει. Αν ήσασταν σήμα οδική κυκλοφορία, ποιο θα ήσασταν. Wow. Εγώ ξέρω ποιο θα ήμουν. θα ήσουν. Εγώ θα ήμουν να... το... το τρίγωνο με το θαυμαστικό. <laughs> Προσοχή. Κίνδυνοι που <laughs> στα επόμενα 100 μέτρα δεν προσδιορίζονται. Δεν μπορούν να χαρακτηριστούν, ναι. ναι. Okay. Εγώ τι θα μου. Αυτό με τι. Ε, λόγω του μήμου βασικά. Αλλά αυτό με τι δύο συνεχόμενε ε, στροφέ, ναι. που είναι το Ζιγζάκ. Ναι. Για το. Έλα, Γιώργη. Όποια στροφάκι. Όποια στροβά. Οκ, okay, οκ. Okay. <χαι> εγώ έχω σκεφτεί και δεύτερο. Αν θέλει να το μοιραστώ. Για <laughs> παίρνει. Θα ήθελα να είμαι ανεμοδούρι. <χαι> ανεμοδούρι. Ανεμοδούρι. Είναι αυτό το σήμερα. Είναι <το> προσοχή <χαι> έρηδε. Ανεμοδούρι. <χαι> ανεμοδούρι. <χαι> ναι, προσοχή έριδε. <χαι> Α, αυτό είναι μεσέρωμα σήμα το ανεμοδούρι. <χαι> Γιατί μου αρέσει η λέξη ανεξάνει. Γιατί μου αρέσει η σήμα. Γιατί μου αρέσει η λέξη αντιμοδούρη. Με σίγουρα τελειώνει γιατί. Παπάρια Τίγρη είπα. Όχι. Μ' αρέσει που το άλλαξε όμω. Εντάξει. Προσπαθώ να γίνω family friendly. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει. Δεν με πειράζει. Ναι. Δεν ξέρω. Εμένα μου άρεσε σαν επεισόδιο. Και μενα μου άρεσε πολύ σαν επεισόδιο. ευχόμαστε να Στεναχωρήθηκα βέβαια, αλλά μου άρεσε. Ευχόμαστε να μην στεναχωρηθήκατε και να άρεσε και σε εσάς. <σχ> Μέχρι την επόμενη τρίτη. Είμαι ο Γιώργος. Είμαι η Μαρία. Και μαζί είμαστε... Ο οι Crime Groupers. Τα λέμε ξανά την επόμενη τρίτη. Βιλιά πολλά και γεια σας. Bye.